Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ψήφισμα αλληλεγγύης τους εργαζόμενους στα λοιπάσματα καβάλα υπογράφουν ομοσπονδίες, συνδικάτα και σωματεία της χώρας. Εκφράζουν την απόλυτη στήριξη στον δίκαιο όπως τον χαρακτηρίζουν αγώνα τους. Τα σουλα κριτικού, Ερτ καβάλας. Ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων πατρών παραπέμπονται τέσσερι πρώην αντιδήμαρχοι πύργου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρο του για ρήπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντο με τα δεματοποιημένα σκουπίδια στη θέση ποτόκι. Για την ΕΡΤ πύργου Πλάγος. Πλάγο. Όχι στα απόβλητα ιδιωτική εταιρεία από την Τρίπολη αλλά και έτερη από τη Μαγνησία, αποφάσισε χθε κατά πλειοψηφία και σε κλίμα ένταση το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ έξω από το ξενοδοχείο Αστόρια. Το σημείο αποκλίστηκε μέχρι την αποκατάσταση της Βλάβης που επιτεύχθηκε αργά το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα να μείνει χωρίς ρεύμα το κέντρο της πόλης από την Ερτ Ιρακλείου Σταυρούλα Καψουλάκη. Προσωρινό χαρακτήρα έχει η μη λειτουργία του υποκαταστήματο των Ελτά στην Καρδίτσα με διευρυμένο ωράριο, το οποίο σύντομα θα επανέλθει με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, όπω απάντησε σε επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καρδίτσα, κ. Βίρονα Παπα, ο Διευθυντή του Οργανισμού κ. Δώρα Δωραμητρά Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Έτοιμα στο Δήμο Ζακύνθου να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης για αναπηρικά αυτοκίνητα σε δημόσια τήρια και χώρους εκτός πόλης κατέθεσε το τοπικό σωματείο ατόμων με αναπηρία η Ποπολάρη. Έρτε ένας χρονο έχασε τη ζωή του χθε στην παραλία του Καβρού στον Αποκόρονα Χανίων. Αστενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 64χρονο, όμως όπως διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Για την ΑΡΤ Χανίων, Σοφία Θερδωράκη. 450 θέσεις στάθμευσης παρέχει δωρεάν ο Δήμος Ναυπακτίας σε επισκέπτες και πολίτες σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης, δίνοντας ανάσα στο κυκλοφοριακό και βάζοντας τέλος στο διπλοπαρκάρισμα. Νίκη Παπαδούλα, Ερτπάντρας. Στην Ορεστιάδα θα βρίσκεται στις 10 και 11 Αυγούστου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Χρήστος Ρόσιος εν ώψη της παραγωγικής περιόδου του εργοστασίου. Τις ίδιες ημερομηνίες αναμένεται να εκταμιευτεί μία ακόμη δόση για την εξόφληση των τεφτλοπαραγωγών. Έρτο Εστιάδας, Χρήσου ο Περιφερειάρχης Ανατολική Μακεδονίας και Γιώργο Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την κατασκευή δύο νέων έργων. Πρόκειται για την κατασκευή της γέφυρας λύσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημίου Πολυγρατινή Αριανά και την αποκατάσταση πλαβών και εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού Νέο Οργάνη. Έρθικο Μωτινής, Παναγιώτης Γιώργας. Μετά τη δωρεά ενός αστονοφόρου και 45 ηλεκτροκίνητων κρεβατιών στο μαμάτια νοσοκομείο Κοζάνης, τα αδέρφια Θόδωρος και Σοφία Καρυπίδη προχώρησαν σε μια ακόμη σημαντική δωρεά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου από την Αρτ Κοζάνης Μάκης Νασιάδης. Τον γύρο της Ευρώπη σε 23 μέρες φιλοδοξούν να κάνουν οι 200 αυτοκίνητες, μαθητές και φοιτητές που θα διαμητρέψουν το βράδυ της Δευτέρας στην Κιανή Αρτή της Πρέβεζας. Οι συμμετέχοντες στον πρώτο μηχανοκίνητο πολιτιστικό γύρο θα διανύσουν πάνω από 10.000 χιλιόμετρα ανακαλύπτοντας την Ευρώπη. Έρτι, Πύρου, Κώστας, Δύο σημαντικά μνημεία εγγενιάζονται σήμερα και αύριο στη Μεσσηνία. Το Ανδρομονάστηρο κοντά στην Αρχαία Μεσσήνη σήμερα στις 7 το απόγευμα και αύριο στις 10 το πρωί τα θυραννίξια του ναού της μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Νιόκαστρο της Πύλου. Ερτ Καλαμάτας, Μαρία Τομάρα ένα τρίμηνο από εκδηλώσει ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή στα παράλια των Μεσαγκάλων. Σήμερα και αύριο οι ντόπιοι ψαράδε διοργανώνουν τη γιορτή ψαροκασέλας, ενώ την Κυριακή τη Κοιτάλη παίρνουν τα καλυστία για τι μηχανέ τσόπερ. Ερτλάρι σα, Γιάννη Γιάτσικο. Με το Διεθνές Φεστιβάλ Αογραφία για τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από Αργεντινή, Σερβία και Βουλγαρία, ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Αυγούστου εκδηλώσει Γεφυρουγιανά 2016 για την Ερτ Σερών Λεωνίδας Κασάπης. Αναζητώντας τον κρυμμένο θησαυρό τα παιδιά των Λαγκαδίων το Σαββατοκύριακο θα μάθουν την τοπική ιστορία της περιοχής τους και τα μυστικά της πέτρας και των μαστόρων της. Με φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών ξεκινάνε σήμερα Παρασκευή 5 Αυγούστου οι εκδήλωση του Δήμου Φλώνας «Πολιτιστικός Αύγουστος 2016». Οι εκδήλωση συνεχίζονται το Σάββατο 6 Αυγούστου στις 8.30 με παραδοσιακούς χορούς για την Ερτ Φλώνα στο Μαία Αδάμου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.